Στοίχη 17 31. Ο πλούσιος νεανίσκος και η αιώνια ζωή. 17. Και ενώ έβγαινε ο Ιησούς από το σπίτι στον δρόμον, έτρεξε προς αυτόν ένας και εφού γονάτισενε του τον ηρώτα. «Διδάσκαλε, αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον». 18. Ο δε Ιησούς του είπε «Αφού απευθύνεσαι προς με την ιδέα ότι είμαι άνθρωπος απλού, γιατί με αποκαλείς αγαθών, Κανεί δεν είναι καθ' αυτό και εξ' αυτού αγαθό, παρά μόνον ένα, ο Θεό. 19. Γνωρίζει τα σεντολά: να μην μυχεύσει, να μην φωνεύσει, να μην κλέψει, να μην ψευδομαρτυρήσει, να μην στερήσει τον άλλον από εκείνο που του ανήκει, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. 20. Αυτό δε απεκρίθηκε του είπε: Διδάσκαλε, όλα αυτά τα εφύλαξα από τα χρόνια που είμαι νέο. 21. Ο δε Ιησούς, αφού τον παρετήρησε με πολύ ενδιαφέρον, τον συνεπάθησε και του είπε Ένα σου λείπει, εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε και πώλησε όσα έχεις και δώστα εις τους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών και πλούτη στον ουρανών. Κι έλα να με ακολουθήσεις αφού λάβεις την απόφαση να υποστείς ακόμη και σταυρικών θάνατων δι' την αιμονή το καθήκον». 22. Αυτός όμως εσκυθρόπασε δια των λόγων αυτών που ήκουσε και έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του το δεμένη σε αυτά, δι' αυτό δε του εφάνει βαρύ και αδύνατον το πράγμα. 23. Και ο Ιησούς, αφού κοίταξε τριγύρω του για να διεγείρει την προσοχήν εκείνων που ευρίσκονται εκεί, λέγει στους μαθητάς του «Πόσον δύσκολα αυτοί που έχουν τα χρήματα θα έμβουν στην Βασιλεία του Θεού 24. Οι δε μαθητέ έμεναν κατάπληκτοι για του λόγου αυτού. Αλλά η έλαβε πάλι τον λόγο και του είπε: Παιδιά μου, πόσο δύσκολο είναι να έμβει στη βασιλεία του Θεού εκείνο που έχει στηρίξει την πεποίθησή του στα χρήματα και από αυτά μόνα εξαρτά τη συντήρησή του και την ευγαιμονία του. 25. Είναι ευκολότερο μια αγκαμίλα να περάσει από την μικρά τρύπαν που ανοίγει βελώνα βελόνα παρά ένα πλούσιο να εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. 26. Αυτοί δε υπερβολικά υπόρουν και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ του. Και ποιοι μπορεί να σωθεί, αφού είναι μέχρι το αδυνά του δύσκολο να σωθούν οι πλούσιοι. 27. Αφού δεν του εκοίταξαν εκφραστικά, ο Ιησού, είπε: Ιστού ανθρώπου τούτο είναι αδύνατον, αλλά όχι και στον Θεών Διότι στον άνθρωπο είναι όλα δυνατά, και αφού δια του ενισχύει του καλοδιαθέτου πλουσίου, Καθιστά λοιπόν και σε αυτούς δυνατήν τη σωτηρία. 28. και ο Πέτρος εξαφορμή τη της προτροπής του Ιησού προς τον πλούσιον ήρχισε να του λέγει «Ιδου, εμεί έχουμε αναφήσει όλα και σε ακολουθήσαμε. 29. Απεκρίθη δε ο Ιησούς και είπεν «Αληθό σας λέγω ότι δεν υπάρχει κανεί που αφήκε σπίτι ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς επειδή του εγγύνονται εμπόδιον και πολέμοι στην πίστη προ και στην υπακοήν στο Ευαγγέλιόν μου, 30, που να μην λάβει εκατονταπλάσια τώρα ει τον καιρόν τούτον τη παρούσης ζωή. Θα λάβει αυτό και οικεία και αδελφού πνευματικού, και αδελφά εν Χριστό, και πατέρα και μητέρα, και τέκνα πνευματικά και αγρού, όλα δε αυτά εν μέσω διωγμών, του οποίου θα εφίσταται διεμέ και για του οποίου οι ευσεβεί θα τον συμπαθούν και θα τον τιμούν περισσότερο. Στον αιώνα δε που μέλη να έλθει θα λάβει ασφαλώς ούτος και ζωή νεώνιων. 31. Πολύ δε που είναι στον κόσμο αυτών πρώτοι θα είναι εκεί οι τελευταίοι και οι τελευταίοι και άσημοι που καταδιώκονται και ατιμάζονται διεμέ θα είναι πρώτοι.